Στοίχε 66, 72 «Η άρνηση του Πέτρου» 66 Και ενώ ο Πέτρος είδε κάτω στην την αυλήν, ήλθε μία από τα του αρχιερέως. 67 Και όταν είδε τον Πέτρο να ζεσταίνεται, αφού τον εκείταξε προσεκτικά, είπε, «Και εσύ ήσουν με τον Ιησούν των Αζαρινών». 68 Αυτός όμως και είπε, «Δεν εξέβρω, ούτε καταλαβαίνω τη λέγησαι». Βγήκε έξω στο προάβλιο και ελάλισσε ο πετηνό. 69. Και η Πυρέτρια, όταν τον ξαναείδεν, ήρθε να λέγει σε αυτού που έστεκαν εκεί, ότι αυτό είναι από εκείνου. 70. Αυτό δε πάλιν Ιρνίτο. Και ύστερα από λίγο πάλιν εκείνοι που έστεκαν εκεί, έλεγαν ει τον Πέτρον. Αλιθώ από αυτού είσαι, διότι είσαι Γαλιλαίο, και η προφορά τη ομιλία σου ομοιάζει προ την προφορά των κατοίκων τη Γαλιλαία. 71. Αυτός δε ήρχεσαι να επικαλείται κατάρας κατά του εαυτού του και να ορκίζεται ότι δεν γνωρίζω τον άνθρωπο αυτόν που λέγεται. 72. Και διαδευτέραν δευτέραν φοράνε λάλισεν ο πετινός και να θυμήθει ο Πέτρος των λόγων που του είπε ο Ιησούς ότι προτού να λαλίσει ο πετινός δύο φοράς θα με απαρνηθείς τρει φοράς και ήρθε να κλαίει.